Η απόφαση επίταξης και μάλιστα δημοσίων εκτάσεων που αφορούν το νησί μας στην περιοχή Λέπιδα προκαλεί τροπή στους αγώνες που έχουμε δώσει στη Λέρο και γενικότερα οι νησιώτες, που βγάλαμε ασπροπρόσωποι τη χώρα μας τόσα χρόνια στο τεράστιο αυτό πρόβλημα προσφυγικό μεταναστευτικό. Δεν νομίζω ότι με την επίταξη δίνονται λύσεις και με το αποφασίζω και διατάζω. Εδώ δεν Υπήρχε καμία συνεργασία με τη σημερινή κυβέρνηση Δυστυχώ. Είχαμε την άφηξη πρόσφατα του Υπουργού του κ. Μηταράκη, ο οποίος τόλμησε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να χρυσώσει το χάπι, να εξαγγείλει και πέμπτο δρομολόγιο αυτοπλογικό όταν αυτό δεν ίσχυε και αποδείχθηκε ότι ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Οπότε με ψέματα και με μη συνεργασία σίγουρα δεν δίνεται αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Ήδη στη ΛΕΡΟ γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε 3,5 χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες. Η δομή θα επεκταθεί, δηλαδή με την επίταξη αντί 10 στρέμματα σήμερα που έχουν καταλάβει για την λειτουργία του κέντρου θα συμπεριληφθούν όλα τα λεπιδα που είναι περίπου 80 στρέμματα με κίνδυνο ε, να φύγουν και οι ψυχασθενείς οι οποίοι ζουν οι άνθρωποι χρόνια τώρα, δεκαετίες, σε αυτό το χώρο και καταλαβαίνετε σε ε, ε, ε, Δύο ευάλωτε ομάδε ότι δεν μπορούν να συνεπάρχουν όπω συνεπάρχουν δυστυχώ μέχρι σήμερα. Λοιπόν, είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δυστυχώ είναι προσβολή, επαναλαμβάνω, για τα νησιά και του νησιώτε, για όλο τον κόσμο που δείξαμε την αγάπη σε αυτού του ανθρώπου, στο σεβασμό στην ανθρώπινη αξία και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση επιτακτικά να λειτουργήσει και να κατασκευάσει ε, τι δομέ κλειστού τύπου που από ό,τι καταλάβαμε χθε δεν θα πάλι, είναι και πολύ νέους, δεν τύπου. Θα είναι θα είναι δηλαδή, θα παραμένουν οι ανοιχτές δομές οι σημερινέ και θα έχουμε και με ένα προκεκά ή δίποτε άλλο ε, αποφασίσει δυστυχώς η κυβέρνηση χωρίς ε, να συζητήσει και χωρίς να υπάρχει διαβούλευση ή δημοκρατική διαβούλευση ε, των ανθρώπων όλων αυτών που δίνουμε τον αγώνα καθημερινά στο νησί μα.